Καλησπέρας από την πολιτική προστασία Το επόμενο στάδιο της άρεσης των κόλλων Βρίσκεται πρώτον πυλών <Συσμή> Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου επιτρέπεται μετακίνηση από και προς τα νησιά Εκεί βασίζεται ο τουρισμός Εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε τα ταυρομάχους και γοντολιέρους Έχουμε όμως ωραίους βοσκούς <Συσμή> Ενώ ανοίγουν και οι χώροι εστίασης. Όχι, πράστα. Μπορώ να κάτσω. Και να κάτσεις μπορείς και να ξαμπλώσεις μπορείς. Κάτσα άνθρωπε μου. Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Πέρα ένα Μπράβο. Ένα μπατζά περιποιημένο δώσ' μου. Το επόμενο στάδιο της άρσης των κόλων βρίσκεται πρώτων πυλών. Πρώτων πυλών λοιπόν. Έχουμε την άρση, τα λέει ο κύριος Χαρδαλιάς. Ανο τα εστιατόρια, η εστίαση όπως τη λέμε πήραμε μια μικρή γεύση ανοίγει και ο τουρισμός επίσης πήραμε μια μικρή γεύση με το βοσκό Μην δεν έχουμε τα βρομάχους έχουμε όμως πάρα πολύ ωραίους βοσκούς όπως έλεγε σε εκείνη την πολύ ωραία ταινία τα κορίτσια στον ήλιο με το στάσου μύγδαλα και όλα τα υπόλοιπα από τις χθεσινές ανακοινώσεις, θα ανοίξουμε στον τουρισμό, κάνουμε ό,τι μπορούμε, ξεπουλάμε τα πάντα, λογικό-λογικότατο, είναι πηγή εισοδήματος για αυτό τον τόπο, νομίζω το μεγαλύτερο, οπότε θα έρθουν εδώ τουρίστες. Όμως, όμως, για να μην πετάμε στα σύννεφα, υπάρχει κάποιος που θα μας προσδιώσει. Καταρχάς να όλοι προεδμασμένοι ότι κάποιοι από τους τουρίστες του Βεβαίου θα έχουν κορονοϊό. Και γι' αυτό προτιμάζουμε το τεχνικό και και στα νησιά και παντού για να αντιμετωπίσετε τέτοια περιστατικά. Είναι στατιστικά αδύνατον να θέτουν να έρθουν μερικά εκατομμύρια άνθρωποι στην Ελλάδα από διαφορετικέ χώρε και κανένα δεν έχει κορονοϊό. Κάποιοι από του τουρίστε που θα θα έχουν κορονοϊό. Άρα κάπως θα έχει. Μπορούμε τα μέτρα που έχουμε λάβει να, να του παρακολουθήσουμε. Εντό ενό τετάρτου θα είστε εντελώ καλά. Να του θεραπεύσουμε. Θα σα κάνω μια εγχείρηση. Εγχείρηση απλουστάτη. Αυτή την εγχείρηση την κάνω μόνο εγώ. Δική μου έδραση τεχνία. Και θα στην κάνω πάνω από τα ρούχα. Και να μα το λέγαμε να κάνουμε την διακοπή μα εδώ και τον Ξάπλωσε και μη φόβασε. Όχι. Δεν θα πονέσει. Όχι, όχι. Πάνω τα Κάποιο από όλου αυτού που θα έρθει ή κάποιοι, όπω λέει και ο Άδωνο Γεωργιάδης, θα έχει κορονοϊό. Θα τον φέρει εδώ, τον έχει και στην πατρίδα του, με συμπτώματα ή χωρί δεν έχει σημασία. Θα τον φέρει και εδώ όμω. Είμαστε έτοιμοι. Σε όλα τα νησιά, στα πολλά νησιά που έχουμε, στα μικρά, στα μεγάλα, θα αντιμετωπιστεί, θα παρακολουθηθεί. Ξέρουμε πώ τον παρακολουθούν στην Ελλάδα. Ξέρουμε πώ το σύστημα υγεία το ελληνικό μπορεί να αντιμετωπίσει, ειδικά στα νησιά τέτοια θέματα οπότε θα θεραπευθεί καταλήλως. Ακούσαμε επίση ένα παράδειγμα πως θα γίνει η θεραπεία. Όλο αυτό τώρα με τα νησιά να κάνουμε την εικόνα, το Αιγαίο, ο Ήλιο, ο Ιούλιος, ο Αύγουστος τα νησιά μας και ο Κορονοϊός μαζί τροποποιεί πολλά τραγούδια από αυτά που ξέρουμε. Είκονο στη Σερήφος, στη Σικίνο στη Μήλο Έχει τουρίστα με κορονοϊό Στην Άμοργο στη γη μου, ολος πίνει, Σαντορίνη Έχει κορονοϊό Μου στέλνεις κύτρο λέ, σου στέλνω μανταρίνη Το μανταρίνι έχει κορονοϊό Κυρίσω που πίνει το καφέ του. πλόκα πουτσίνο με δυο κουταλιέ ζάχαρη. Να σε έχει ματζουράνα του, να σε έχει κάτι πέφτου. Και ο καντιφέ έχει κορονοϊό. Παράγκυλα τη μάνα σου που πλένει το σκαπίδι. Να μη σου λέει, Τι τι θα το φίδι. Το φίδι δεν έχει κορονοϊό. Θετικό. Αυτό το τελευταίο είναι θετικό. Στη Μύκονο, στη Σέρυφο λοιπόν, στη Νιώση, τη Σαντορίνη, έχει τουρίστε με κορονοϊό. Θα ψάξουμε να το βρούμε ή θα μας βρει αυτός, γιατί ο κορονοϊός και ο τουρίστας που τον φέρει, ε, Μα βρίσκουν αυτοί όπω όλοι γνωρίζουμε. Θα του καταπλήξουμε όλου να κρατήσουμε τα θετικά. Δεν θέλουμε να μιζεριάσουμε. Θα έρθουν εδώ οι τουρίστε και ό,τι γίνει, όσοι ζήσουν μετά, θα απολαύσουν τα καλά του εισοδήματος που φέρνει ο τουρισμό. Θα καταπλήξουμε τον πλανήτη όπω ήδη τον έχουμε καταπλήξει. Έτσι θα τον καταπλήξουμε, όχι με τον τουρισμό, με τα οικονομικά δεδομένα. Εν όλο ο πλανήτη ψιλοβουλιάζει, εμεί εδώ θα καταπλήξουμε. Θέλω να με πιστέψετε, θα είναι μια δύσκολη χρονιά αλλά όπως η Ελλάδα τα κατάφερε και εξέπληξε τον κόσμο στην υγειονομική φάση της κρίσης, το ίδιο βαθύ πιστεύω, ότι η Ελλάδα μας θα μπορέσει να καταπλήξει τον κόσμο και στην οικονομική φάση της κρίσης. Να δώσει μεγάλο χαρί η Παναγιά η Κανάλα Να γρήγορα σαν τα κορίτσια τα άλλα Τα κορίτσια δεν έχουν κορονοϊό τα γιόλιο σαν είναι, αλλά στην άξο και στην πάρο. Να δώσει καλά μοιότησα γυναίκα να σε πάρω. Η ώρα είναι καλή. <Καρα> Παραγγείλα του κύρι σου που ρίχνει παραγάδι, να ακού βερδιά σου με την Κυριακή το βράδυ. Φα και έλα βράδι. τη μάνα σου που μοιάζει με βαρέλι. Μοιάζει με βαρέλι. Να σε ποδίζει αφρό γαλλό, να σε ταΐζει μέλι. Όλο μέλι μέλι και από τηγανίτες τίποτα. <Το> Η Ελλάδα μα θα μπορέσει να καταπλήξει τον κόσμο και στην οικονομική φάση τη κρίση. Η Ελλάδα μα θα καταπλήσει τον κόσμο συνεχώ. Μόνο να καταπλήσει μπορεί η Ελλάδα και έχει καταπλήξει σε πάρα πολλά θέματα. Όποιο ασχολείται με την Ελλάδα το ξέρει, το λέει ο αρμόδιο υπουργό. Οπότε και το τραγούδι, λέει διάφορα εκεί που παραγγέλνει ο Μητσιά, ο πατέρα που πίνει το καφέ και στη μάνα που είναι Σαβαρέλη. Αυτό είχε μπει σε λαϊκό τραγούδι, στίχο η μάνα σου που είναι Σαβαρέλη. Και συνεχίζαν κανονικά τα υπόλοιπα. Τα λέει αυτά τα πολύ καλά λόγια για την κυβέρνηση στην οποία ανήκει ο Άδωνη Γεωργιάδη. Αλλά είναι καλύτερο να το ακούσουμε, ακούσουμε επίση τα καλά λόγια για αυτήν την κυβέρνηση από έναν υπουργό άλλων, τον κύριο Σταϊκούρα, που επίση ανήκει σε αυτήν την κυβέρνηση. Η Ελλάδα αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει την πολύπλευρη κρίση με συγκριτική επιτυχία. Μπράβο! Η κυβέρνηση αποδεικνύεται ότι διαθέτει σχέδιο. Μπράβο! Σχέδιο για τη στήριξη οικονομία. Σχέδιο συνεκτικό. Ολοκληρωμένο και δυναμικό. Yeah, ale, ale, ale, ale, ole, ole, ole. Σχέδιο συνεκτικό, ολοκληρωμένο και δυναμικό. Αυτό το σχέδιο, είναι ένα καλά μελετημένο σχέδιο. Είναι αυτό το οποίο λεήξει «σχέδιο». Αλέ, Αλέ, Σχέδιο συνεκτικό, ολοκληρωμένο και δυναμικό. Παιδιά, έχει ένα σχέδιο, ένα σχέδιο υπέροχο, ένα σχέδιο μεγαλείο. Ε, ε, εγώ τι να σας πω εγώ, ε, έμεινα ξερός. Τι σχέδιο? Δεν μου το είναι το σχέδιο, το συνεκτικό, το δυναμικό που λέει ο κύριο Σταϊκούρας, Το λένε συνέχεια και ο Κυριάκο Μητσότακ στα διαγγέλματα και στη Βουλή μιλάει για αυτό το σχέδιο που είναι σχέδιο όπω μα είχε πει γιατί νομίζαμε ότι το σχέδιό του δεν είναι σχέδιο. Αλλά τελικά είπε ο ίδιο ότι το σχέδιό μα είναι σχέδιο. Μιλάει ο Άδωνο Γεωργιάτη για αυτό το σχέδιο, οι περισσότεροι υπουργοί δεν του παρακολουθούμε όλου. Και ο Σταϊκούρα εδώ που είπε για το συνεκτικό σχέδιο ενώ όλοι βλέπουμε ότι η τύχη είναι αυτή που ρυθμίζει τα πάντα, ανοίγουν πόρτε, παράθυρα, τουρισμού και οτιδήποτε και. Ελπίζουμε σε ένα Θεό, στην τύχη, να μην έρθουνε πολλοί με κορονοϊό για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Και αυτό είναι σχέδιο. Και αυτό, τον αφήνεσαι στην τύχη, είναι ένα σχέδιο. Ότι αφήνεσαι στην τύχη. Υπάρχει και μια άλλη παράμετρος που μπορεί να βοηθήσει τα πάντα, η προσευχή. Θα σου πω όμως τι πέτυχε ο Μητσοτάκη. Επί τέσσερι μήνε οι Έλληνε σηκώνονται, προσεύχονται πετύσανε, καλά ο Μητσοτάκη. Γιατί του άφησε να ζήσουν. Α, ναι, α, ναι, α, ναι. Επί τέσσερις μήνες οι Έλληνες σηκώνονται, προσεύχονται, γονιπαιτής, να είναι καλά ο Μητσοτάκι. Σε παρακαλώ επουράνει, πατέρα, να έχεις καλά τον σωτήρα μας τον Μητσοτάκη, να κόβεις μέρες από εμάς και να δίνεις σε αυτόν και χρόνια να κόβεις από εμάς και να του δίνεις να είναι γερός και δυνατός. Και όλοι να λένε την κόμενος Θεέ μου. Αυτό το τελευταίο δεν χρειάζεται να μπει στην προσευχή. Το λένε όλοι. βλέπεις τον Κυριάκο. Και το έχουμε ακούσει η κυρία στην Κυψέλη πέρυσι. Μια άλλη κυρία, ένα άλλο κύριο τον είπε, Ελεβέντη, την Ερμού προχτέ που ήταν, τι κούκλο είσαι, την κόμενο που είσαι, έχουμε πρωθυπουργό επιτέλου, ούτε στο Τζίπρα δεν τα λέγανε αυτά. Με τέτοια μάνια, μόνο μια τρελιάρα από τη Θεσσαλονίκη κάτι είχε πει, όταν βγάζανε εκείνη τη σέλφη. Αλλά αυτό είναι περί το, δεν χρειάζεται να συμπεριληφθεί στην προσευχή, θα κρατήσουμε μόνο τα σημαντικά. Να κόβει από εμά μέρε, να δίνει τον Κυριάκο για να σώζει τον λαό και χρόνια χρειαστεί να κόψει από εμά να τα δίνεις τον Κυριάκο. Αυτό λέει και ο Βελόπλος, τι κάνουμε την προσευχή. Κάναμε εμείς την προσευχή με τον ηλεκτρονικό τρόπο, με το Google Translate, όπως πρέπει. Πάμε τώρα να πάρουμε τους δρόμους με τη φωνή του κυρίου Πέτσα. Τώρα είναι σαφές σε όλους ότι βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Στο σταυροδρόμι Στο σταυροδρόμι Εκεί που μου να ε -α Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι Στο σταυροδρόμι Στο σταυροδρόμι ε Όλο μας το σχέδιο είναι σχέδιο Εκεί Όπω τόνισε ο Κυριάκο Μισωτάκη, να πλένουμε τακτικά και σχολαστικά τα χρήματα για μα. Σχολαστικά όμω. Να κρατήσουμε αυτό. Είναι η φράση που, η λέξη, η λέξη που μα έχει μείνει από την εποχή τη καραντίνας. Ό,τι πλένουμε και αν, να πλένετε σχολαστικά. Εδώ τώρα έχουμε και του απαιτητικού ακροατέ. Ο Θεοχάρης λέει, δήλωσε ότι δεν θα εφαρμοστεί η καραντίνα, ούτε θα γίνονται τεστ σε όσου τουρίστε θα έρθουν στην Ελλάδα. Ο Άδωνη δήλωσε ότι οι τουρίστε θα παρακολουθούνται υγειονομικά. Διαλέξτε και πάρτε. Κάθεσε και ακού του υπουργού. Ε, μόνο από εδώ μπορούν να ακουστούν οι υπουργοί και να του ακούσει κάποιο στο πλαίσιο τη ελληνοφρένεια. Μη στέκεσαι στη, στο μοταμό των όσων λένε, στα, στα ακριβή λόγια. Δεν έχει καμία απολύτω σημασία. Η τύχη, Στην τύχη πηγαίνουμε. Φαίνεται αυτό. Ε, λένε ό,τι να είναι. Αλλιώ όμω θα ρυθμιστούν τα πράγματα. Δεν έχουν καμία ικανότητα παρέμβαση. Αυτό που οι άδοντε θα παρακολουθούνται υγειονομικά. Ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει στα νησιά, στα κέντρα υγεία να χτυπήσεις ξύλο, να μην σου τύχει, να μην, να μην. Οπότε, άστο εδώ, μια σφίγγα σε τσιμπάει και δεν μπορείς να βρεις άκρη. Θα βρεις άκρη με τον κορονοϊό και είναι και τουρίστας και σε παρακολουθούν και όλα τα μέσα ενημέρωσης. Ας το αφήσουμε λοιπόν, ας τους καλό δεχτούμε, ας έρθουν εδώ και από εκεί και πέρα θα κάνουμε τη Σούμα αργότερα. Η δεξιά, που είναι στα πράγματα, έχει προσφέρει στα θέματα του κορονοϊού, έχει σώσει ένα λαό. Ο ηγέτη τη είναι Τσόρτσιλ, είναι Ναπολέοντα, είναι Θεός, είναι Μωυσής, για τον Κυριάκο λέμε. Αλλά η δεξιά, όπω το ακούσουμε τώρα από τη Σοφία Βούλτευση, έχει προσφέρει και κατά το παρελθόν. Σα λένε όμω ότι βρήκατε ευκαιρία να απορριθμίσετε τι εργασιακέ σχέσει. Να πάμε παντού σε μερική να εργασία να κάτι... και μερικό μισθό, επομένως. Ε, κύριε Οικονόμη, τι εργασιακέ σχέσει, το συνδικαλισμό, το ΙΚΑ, τον, τον ΟΓΑ, τον ΟΑΕΔ, τα έφτιαξε η δεξιά. Καθόδουσαν λοιπόν οι εργαζόμενοι δεκαετίε τώρα. αν δουλεύαν, πήγαιναν εκεί σε ένα οχτάωρο πριν 70, 80, 50 χρόνια και ξαφνικά έρχονταν μια κυβέρνηση που ήταν τη δεξιά και έλεγε Σου δίνω το ΙΚΑ. Σου δίνω, χωρί να ζητήσει τίποτα εργαζόμενο. Εκεί μόνο δούλευε, δεν είχε την ικανότητα. Ούτε έγιναν διαδηλώσει για να υπάρχουν εργασιακά δικαιώματα. Ούτε έγιναν συγκεντρώσεις, ούτε χύθηκε αίμα, ούτε φυλακίστηκε κόσμος, ούτε έπεσαν κλοπιές στην πλάτη, στο κεφάλι, τραυματισμοί, τίποτα από όλα αυτά. Η δεξιά τα μοίραζε απλόχερα. Όλα αυτά που είπε εδώ η κυρία Βούλτευση, εργασιακά δικαιώματα, εργασιακές σχέσεις, το ΊΚΑ, όλα τα καλά ιδρύματα, ούτε μεσολάβησαν τα χρόνια του Μνημονίου που τα ξερίζωσαν όλα αυτά όσο κουτσουρεμένα τα είχαν και πριν, τα ξερίζωσαν. Τίποτα. Η δεξιά μόνο καλό έχει να προσφέρει. η αχάριστοι και αχαΐρευτοι εργαζόμενοι από κάτω, χωρίς να διεκδικούν τίποτα, χωρίς κόστος, κάθονται και τα απολαμβάνουν και δεν αναγνωρίζουν κι όλα καλά που κάνει η δεξιά. Η λογική της κυρίας Σοφίας Βούλτεψη είναι μια πολύ ωραία λογική. Με ό,τι καταπιάνεται, αυτή η λογική υπάρχει. Την έχουμε ξαναδεί και τις προηγούμενες μέρες, που έλεγε ότι η Ελλάδα το έχει πει τρεις-τέσσερις φόρες, το έχουμε ακούσει. Είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που έχει δώσει τέτοιες παροχές. Καμία άλλη χώρα σε όλο τον πλανήτη λόγω κορονοίου δεν έχει δώσει τέτοιες και τόσες παροχές. Έχει ένα δίκιο βέβαια σε αυτό, γιατί με αυτές τις παροχές κάποιο θα πάει διακοπές. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αυτή η κυβέρνηση δουλεύει με σχέδιο... Να πάω ένα χρόνο στις Μπαχάμες. Να πάω ένα χρόνο στις Μπαχάμες. Να πάω στη Σαντορίνη για δέκα μέρες. Έτσι δουλεύει αυτή η κυβέρνηση. Ωραία. Και τα δύο. Είναι του, βέβαια. Θα πάει 10 μέρε στη Σαντορίνη και τον υπόλοιπο χρόνο θα είναι στι Μπαχάμε, επειδή η κυβέρνηση έχει δουλέψει με όλο αυτό. Εδώ μιλάμε για εξαγωγή τουρισμού, άρα και κόρονο Ιου. Είναι η Φπουργός της Κυβέρνησης των Αρίστων, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, με το που τοποθετήθηκε σε αυτή τη θέση πέρυσι το καλοκαίρι, ε, και όλα μάθαμε πολλά από την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, όπως σας πούμε ότι όσοι αγωνίστηκαν στη διάρκεια της Χούντας, κατά της Χούντας, κατά της δικτατορία, υπέρ της δημοκρατίας, των ελευθεριών, ήταν ψυχασθενείς. Έτσι κάπως ξεκίνησε την καριέρα της, θα θυμόσαστε όλα αυτά. Σήμερα το πρωί βγήκε στο Μέκα, στο κανάλι να πει τα δικά της θέματα της αρμοδιότητάς της και κάποια στιγμή κράσαρε. Η εποχική απασχόληση είναι σίγουρα μια απασχόληση η οποία δεν δίνει στο δημόσιο τα ίδια στοιχεία με την την την την την την την την την Τινά, tin έχει tin Την την, tin tin tin tin tin tin tin tin τιν, tin tin αυτό είχε κολλήσει. Έπρεπε να πει τη λέξη απασχόληση. Και είναι λογικό κάθε άριστο δεξιό να κολλάει με 5-6 φορέ επανάληψη του άρθρου πριν από τη λέξη απασχόληση. Ε, μα έχει σώσει ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Μα έχουν σώσει και οι υπουργοί. Αλλά δεν μα έχουν σώσει μόνο αυτοί. Κάνουν τα πάντα. Λογικό το καταλαβαίνουμε. Αλλά αν δεν υπήρχαν τα τελοπών, τα απορροφητικών, τα αυτοκρατορικών, το βίζαντινών και όλα τα, το και όλα τα υπόλοιπα δεν θα είχαμε σωθεί. Σας έσωσα Ο Σωτήρας Ο Σωτήρας του γένους Σας έσωσα Σας έσωσα Ο Σωτήρας Τον κόλλων. αλέ, αλέ Αλέ Εδώ η Ελληνοφρένια λοιπόν, με τα ΑΛΕ, τα ΟΛΕ, του σωτήρε, τα σωσίματα και όλα τα άλλα. 211-1080-880, 2.110.80.880. Τηλέφωνο επικοινωνία, σα περιμένει μέσα με πολύ μεγάλη χαρά. Μέιλ του σταθμού και τη εκπομπή αυτή την ώρα: radio.papaki.politik.gr. Ο Παναγιώτη Χάλαρη μετά από καιρό, όσο κρατούσε η καραντίνα, απελευθερώθηκε πια τον τράγκα και είναι εδώ. Τον είδε το φω του ήλιου και είδε και αυτό το φω του ήλιου από τα καταγόγια που ήταν χωμένος ελληνοφρενια.net.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής εκεί μας ακούτε τώρα live τα ηχογραφημένο στο youtube είμαστε στο official έχει από κάτω ένα διάλογο για άσχετα θέματα συνήθως και ε, μπορείτε να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι τώρα ακολουθεί το πρώτο μέρος του λαού μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις Λοιπόν Γιώργος από Μόσχα ε, ε, ερωτικό μετανάστης Σαβάρης αλλιώς... έλα Ρασβετάλι για μπλανή κρούση πούμε το. Αυτό ξέρω. Τι θε από άλλο, αφού ξέρω. Α, οκ. Να ρότ να για σβησέει να για βαϊνά. να να για σβησέει να για βαϊνά. Μπράβο ναι, να σου πω, ήθελα να σου πω ότι φτάσαμε εξίως στις 300 και 1000 κρούσματα στη Ρωσία Μόσχερα έχουμε ξεπεράσει τα 150.000 Σήμερα πρώτη μέρα οι αναρρώσαντες ξεπεράσανε τα καινούργια κρούσματα Δηλαδή μπήκαμε στο πλατό, κατεβαίνουμε σιγά Ναι, σιγά σιγά να δουλεύει ο κομμουνισμός άρα Τι να ξαναδείς δεν θυμάσαι Δεν μου απαντήσεις σοβαρά σε αυτό σε παρακαλώ Ναι Λοιπόν, εντάξει, εννοείτε ρε φιλό, ότι ο Πούτιν δεν είναι κομμουνιστής, πέρασε, αλλά δεν έμεινε που λένε, δεν τούκατσες. Πέρασε και δεν ακούγησε. Λοιπόν, να είστε καλά, συνεχίστε γερά δυναμικά, σας αγαπάμε και σας ακούμε. Τώρα που άκουσα και το θύμα, όσον αφορά τον Παπαγγελόπλου, αυτό για το οποίο πρέπει αυτά εκράζει τα... του ηλίθιου είναι ότι πήραν όντως ένα σκάνδαλο που έχει υπάρξει τόσε φορέ και κατορθώσανε αντί να του πιάσουν με τη γύρα στην πλάτη όλου αυτού που πέραν τόσα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια, να βρίσκονται ε, διοκόμενοι από αυτού του οποίου ήταν φυσιοίδιοι. Και υπόλογοι. Αλλά ουσιαίδι. αυτό ουσιαίδι. είναι το μυστικό του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεπίσω ΣΥΡΙΖΑ με την πολιτική του όλα αυτά τα χρόνια. Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ του έφερε έφερε αυτού οι οποίοι τώρα του, του λένε ότι κάνει και πορείε. Είναι φοβελή, δηλαδή ο ορισμό τη ηλικιότητα στην πολιτική και τη ραμολιά βέβαια. Βούτη π리티άς σήμερα. Πάντως ο Παπακιλόψ είναι ωραίο κθέες, πόσο میچοτάξεις έπαιρνε τηλέφωνα όταν έβγαινε η Ζήμενς. τα κάταλα Ζήμενς και συναντήσει τότε η επιτροπή που κάναμε. Γύρωτσαν οι heroes και έπερναν میچοτάξεις τηλέφωνο τους δημοσιογράφους να τους που να σταματήσουν οι heroes για την Τώρα και τον Κυριακό, για τα Τώρα και τη Ζήμενς. Έλα apostolic κανείς. Έλα, πού είσες εσύ; Σε έχω βρήκες <ΣΣ> εχáno. Λες, γιατί τα έχετε βάλει με το σεβασμιότατο να πούμε και την πίστη μα, Μέσα? Ε, Ποιο σεβασμιότατο, Αμβρόσιο. Ε, πε στον Αμβρόσιο να, να συνεννοηθούμε. Λε σεβασμιότατο και δεν βγάζω άκρη. Ε, εντάξει, τον το της αντισυνταγματάρχη τη χωροφυλακή στη Χούντα. Α, οκ. Α, okay. Συνεννοηθήκαμε. Τώρα ναι, να καταλάβω, πε μου κάτι α. συγκεκριμένο. Ναι, γιατί. Ή μου λε κάτι που έχει πολλέ ερμηνείε. Έχει δίκιο, έχει δίκιο, ναι. Γιατί έχει πει και πάρα πολύ σωστά πράγματα. Αν θυμηθεί τη δήλωση για τον Γρηγορόπουλο, τη θυμάσαι Όχι, τι είχε πει. Είχε πει ότι. Μόνο τα κολόπεδα πηγαίνουν στα εξάρκεια να πούμε Την έψαχνε εκείνος Α, α έτσι Ε, όχι αλλιώς Αποστόλη, σε παίρνω από πάτρα Θέλω σε παρακαλώ να μεταβιβάσει το μήνυμα αυτό. Να έρθουν όλοι οι πολίτε να δουν πώ διηγούν οι κομμουνιστέ την πάτρα. Και να πάψουν να φοβόνται. Να, να δουν ένα δήμαρχο και να δουν ένα δημοτικό συμβούλιο και πώ έχουν κάνει την πάτρα. Και πώς ο κόσμο δεν πεινάει. Και πόσο κόσμο στέκεται στο δήμαρχο σε όλα τα πράγματα. Όχι μονάχα οι, οι, οι κομμουνιστέ. Γιατί δεν, υπάρχει. δεν υπάρχουν πάνω, πάνω από το 3-4%. Όλοι οι μαγαζάτορε που είναι δεξιοί. Όλοι που είναι με το Πασόκ. Όλοι αυτοί πώ στηρίζουν το δήμαρχο. Να δει πώ κυβερνάει την πάτρα, πάτρα μα. Και να μάθουν να μην φοβόνται. Και όσον αφορά για του Βελόπουλου, για του Μητσοτάκηδε, για του Τσίπρε, για τον Βαγγελόπουλο και αυτού, του αναδεικνύεται πάρα πολύ. Με συγχωρεί που σου μιλάω και έτσι. Γι' αυτό Ας το κάνουμε. Γι' αυτό το κάνουμε. Γιατί κάποιοι που πρέπει να αναδειχθούν, γιατί να μην αναδειχθούν. Ναι, ναι, του αναδεικνύεται. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι πρότυπα για μα. Του υποδεικνύουμε αυτοί. στην προκειμένη περίπτωση. Ναι, Ο κόσμο πρέπει να έχει πρότυπα από το, το δήμαχό μα, τον Πελετίδη, να μάθουν να δούνε, να, να καταλάβει ο κόσμο πρέπει. Ο Πελετίδης, θα σου πω ένα, ένα ανέκδοτο που ταιριάζει Ο Πελετίδης με τι θερμαίνετε το χειμώνα Ο Πελετίδης με τι θερμαίνετε mm -hmm. Δεν το ξέρω αυτό το mm -hmm. ανέκδοτο Δεν το έχω ακούσει πάλι Με πελετ, hello Α, εντάξει, εσύ το πας Το κάνεις χειμωριστικό Δεν τι Εγώ, θα το θα πω, κάνω, το έλα πέρα. να σε καλά Αλε, <ΣΣΣ>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 όπως μπορεί να καταλάβει ο καθένας. Έχει γίνει είδηση, γιατί βλέπω τώρα υποδέχτηκε η κυρία Σακελαροπούλου τον Αλέξη Τσίπρα στο Προεδρία της Δημοκρατίας, το κτίριο το Μέγαρον και έχει γίνει είδηση που τοποθετήθηκε στο γραφείο τη Προέδρου ηλεκτρονικός υπολογιστής. Δεν υπήρχε ηλεκτρονικός υπολογιστή, όσα χρόνια υπάρχει Πρόεδρος Δημοκρατίας επειδή είναι λίγο πιο νορμάλ και ανθρώπινη είναι άνθρωπος, η κυρία Σακελαροπούλου έβαλε έναν υπολογιστή γιατί όταν κάθεσε στο γραφείο, αν κάθεσε, δεν είχε δηλαδή ο προηγούμενος θέλω να πω ο Προκόπης και οι προηγούμενοι δεν υπήρχε, δεν είχαν υπολογιστή, δεν χρησιμοποιούσαν καν έγγραφα, χαρτόσημα, αυτά τα μανίκια που φοράγανε για να μη λερώνονται λειτουργούσε με τις τακτικές και την κεκτημένη ταχύτητα των δύο προηγούμενων Όπω ο Καποδίστριας, κάπω έτσι ήταν και ο Προκόπης Παυλόπουλο. Εξυγχρονίζεται λοιπόν το προεδρικό μέγαρο και αυτό γίνεται και είδηση με φωτογραφία. Πάμε όμω στο Υπουργείο Ανάπτυξη, αφού του έχουμε καταπλήξει όλου. Υπουργό Ανάπτυξη, όπω όλοι ξέρουμε, Αγροτική Ανάπτυξη, Αγροτική Ανάπτυξη, είναι ο Μαϊκς Βόρηδη. Εάν θεωρώ ότι έχει ενδιαφέρον την Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξη, απαντήσω αυτό το ερώτημα mm -hmm. και σα λέω ότι έχει τρομερό ενδιαφέρον. Νομίζω ότι είναι ένα χώρο ο έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνεις, έχει πολύ μεγάλες προκλήσεις αλλά και τεράστιε δυνατότητες και έχει μια πολυμέρεια ε, ε, αντικειμένων η οποία το κάνει εξαιρετικά ενδιαφέρον. Και όταν του δοθεί ευκαιρία και γίνει Υπουργό στο συγκεκριμένο Υπουργείο μπορεί να ασχοληθεί και με τα θέματα του Υπουργείου. Ο κύριος Μάκη Βορείς γιατί μπορεί σωματικά να είναι εκεί, αλλά πνευματικά και κυρίως η καρδιά του ανήκει σε άλλο Υπουργείο. Πολύ Αν σας ρωταγε ο κ. Μπτζοδέξης, του λέω ότι θέλω να μείνω εδώ, με πειράζεις. Πάντως αυτό δεν μου έχει τύχει, να με ρωτήσουν Λέω, α, α, λοιπόν. Όχι, γιατί λένε κάποιες κακές γλώσσες, θα μπέλεγα να σου να πάει στο Προστασίος του Πολίτη, θα έλεγε, όχι, άφησε με εδώ εμένα, δεν θέλω. Στο Προστασίος του Πολίτη, γιατί ωραίο είναι το Προστασίος του Πολίτη. Α, είναι ωραίο και το Προστασίος του Π ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι πολύ ωραίο, ο Υπουργείο αλλάζει και η φωνή του πέφτει ο λιγμός ο σχετικός, ε, το βλέπουμε με λάγνο ύφος μιλάει για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αν έχει έμπνευση ο Σωτήρα Σιμών Κυριάκο Μητσοτάκη, μπορεί σε κανέναν ανασχηματισμό, αφού έχει πετύχει στο Υπουργείο Αγροτικής Αναπτύξεω, να τον τοποθετήσει και εκεί. Βέβαια, και ο Ξεχωρίδη που επίση είναι επιτυχημένο, με πολύ μεγάλε επιτυχίε σε όλα τα μέτωπα που έχει καταπιαστεί. Θα δούμε, θα υπάρχει μια συμφόρηση για το συγκεκριμένο Υπουργείο. Θα βρεθεί άκρη, είμαι σίγουρο. Έχουμε το δεύτερο μέρο του λαού τώρα. Να πετάξω μια ιδέα ρε φιλε. Μοιά και όλοι ανησυχούν για την οικονομία και βλέπουν την που είναι άρχεται. Αφού θα μπούσουν θα δει μέσα στου δρόμου να διαμαρτυρηθείς, μήπως θα βγω από τώρα, λέω, λέγω, Ε, Έλα ε, τώρα, μην βγαίνουμε και τσάμπα και άμα δεν χρειαστεί τελικά. Μην κουραζόμαστε. Ε, Ε, τώρα τσάμπα, ενέργεια τώρα. Πάτω πάντα πάντως, όλοι λεφτά στου 10 λεφόβου ότι θα τον πιούνε σε ένα χρόνο. Αφού βούσα να τον πιθανε ένα χρόνο και ξέρει τι έρχεται. Μήπω να κάνει κάτι να δείξει ότι δεν θα τα νυχθεί, α πούμε. Ή θα περίμενε να το φορέσουν πρώτα και τη μέρα που θα το ψηφίζουν ή δεν θα το ψηφίζουν με πίνει πει, νομίζω ότι μου φαίνεται είναι. καλύτερη λύση αυτή να είναι καλύτερη για να μην χαλάνε και η διθυμία κιόλας Ε, τώρα πισκανονικότητας. Αυτό το ηθικό πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαν τη δημοσιογραφία κάποιων που προσβάλλονται σαν άνθρωποι επειδή να ακούνε μουσική. Και τι να θυμηθώ, το δημοψήφισμα ή το περταμίο. Για υπερταμείο μου αρέσει καλύτερα. Το περτάμιο σου καλύτερα, ναι. Και άλλο ένα. Εγώ δεν θέλω ούτε να τα σπάσω ούτε ούτε τίποτα. Εγώ θέλω να σε δω φτωχό. Και να ζήσω όχι σε έναν τον άδονη. Και να ζήσω με αυτά που έχει ψηφίσει για μα. Αυτό θέλω. Εγώ δεν θέλω μεροκάμα, το θέλω χιλιάρα μηχανή και θάνατο. Στου φασίστε. Εγώ δεν θέλω μεροκάμα, θέλω χιλιάρα μηχανή και θάνατο. Στους φασίστες. Θέλω βία κι αγωνία και σε φτίνω κοινωνία. Ναι. Εδώ τι είναι εκεί. Εδώ που είναι, τι είναι. Είναι και ο Παρπαμίτσος. Ναι, ναι, είχε εδώ, ο Παρπαμίλιος ήταν, που είχε ένα γάλο πολύ μεγάλο. πολύ μεγάλη, έχω μια έχω πως κοντά μια έχω Όχι, 300 κόμπια 300, πω, να τη δοκιμάσω να ένα βράδυ Όχι, όχι, όχι, γιατί να πάω στους μέσα στη Καλακατούρα και λίγο. Ωε Μαρία, κατρίσουμε. Ξανακατούρα, βλέπω το έχει ανάγκη. <laughs> Δεν είναι κάτι σοβαρό, κατούρα οπλε είναι. Αν τη στείλω, λέγε. Μπα. Αντί να πάει το κίνημα με τέτοιου χαμένου, με στέρε χαμένοι. Να εγώ θα τη φτιάξω χαμένη την οργάνωση. Όχι, τώρα εμεί θα φύγουμε και πάλι την τάξη των ιστορικά δικαιούται. Ενώ η εθνική καπιταλιστική μεθοδολογία σαποτάρει την πρωτοβουλία τη κουλγόστρια και τη ιδιοκτησία. Με αποτέλεσμα, δημιουργείται και να σε ένα εκταρισμό που απομποστα contemplετε ότι να κάνεις έτοι ναι. Γεια σου Αποστολή. Γεια. Άλλη φωνή στο, στο ραδιόφωνο. Γιατί από κοντά. Από κοντά δεν σε έχω δει, Ρε Μεγάλη. Ε, τότε, ε, τότε. τι άλλη φωνή στο ραδιόφωνο. Ε, άλλη φωνή, όταν άλλο από το ραδιόφωνο. Από λοιπόν, ελά τώρα, μην με πιάσει την παπατζά, να τελειώνουμε, να τελειώνουμε γρήγορα. Τρει παρατηρήσει. Η πρώτη. Καταρχά, δεν έχει κάνει Συσ... σε καμία εκπομπή. Σε καμία εκπομπή. Τι έλεγε πριν φύγει όταν έφυγε ο Μπουγδάνο από το Sky Τι έλεγε. Πρέπει να το, Πρέπει να το Πρέπει να το, Πρέπει να τα καλύτερα σου έλεγε. Τα καλύτερα σας έλεγε η εκπομπή τη δεκαετία. Κακό που δεν το έχει δει. Δεύτερο. Πού να το δω, Μας παιδί, είσαι. εσύ που το είδε. Το άκουσα, ρε μεγάλε. Πού το άκουσα. Ακουσα. Από εκεί που σ'ακούγα, όταν σ'ακούγα στο σκάι. Από τότε που θυμάμαι. Γιατί αυτό το βλάκα τον έβλεπα από τότε. Μπράβο, άκουγα γούστο, είσαι από παλιά. Ο, δε, δε, δεν, έχω γουστο, όχι. δεν έχω γουστο. Λοιπόν, αφού σ'ακούγα. Το δεύτερο. απο παλια δεν εχω γουστο λοιπον αφου γουστό. το έχω ξαναπεί. Αυτό στο μπαπάζα το τον ρονταρυφα μα έχει τρελάνει. Τρίτο όμω. Επανέφερε τη ΣΥΡΙΖΕΑ Όταν δεν είσαι γουστρέλα, γεια. Γεια, yeah, γεια. Yeah. Έχω ένα πρόβλημα. Τι με μαθηματικό, ε... να λύνω προβλήματα ή παράτα μα. Όχι, όχι, όχι, όχι όχι άκου λοιπόν. του χρόνου εγώ ε, ψηφίζω. Μπράβο μα, έχει πλάκα. Και ο πατέρα μου είπε ότι άμα δεν ψηφίσω κουκουάν, με ρίξω το σπίτι. Τι σου είπα αν δεν να ψηφίσει κουκουέ. Αμα δεν ψηφίσω ειπα δεν ψηφισει κουκουε αμα δεν ψηφισω κουκουε να με δείξω το σπίτι. Τώρα αυτό είναι αντικίνητρο. Δηλαδή κάθε νέο στα 18 του θέλει να φύγει από το σπίτι. Μήπω δεν κάνω. είναι κουκουέ ο πατέρα. Δεν θα σου κάνει κακό να φύγει από το σπίτι πάντω. Κόλει να ψηθεί σε κουκέρα από στόλε. <coughs> Καλησπέρα, σύντροφε! Γεια σα, σύντροφέ. Μην το αφήσει στο μαλακισμένο. Και δεν ψηφίσει να του κόψει τα κοντάρια με σφυροδρέπανο. Έτσι, έτσι και με σαρδελόκουρτη. Έτσι. Συνεχίστε την καλή δουλειά. Ευχαριστούμε. Εδώ, Ελληνοφρένια τη Παρασκευή. Και όπω κάθε Παρασκευή, έχουμε για το τέλο παραγγελίε, αφιερώσει. Δίνουμε το λόγο στο λαό και εκείνο διαλέγει και διαμορφώνει αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο. Έτσι σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα, εμεί θα τα πούμε τη Δευτέρα. σα. Για το η παρασχετή. Θα βάλεις στο θυμιατό μαζί με μιτσιωτάκι που λέει τι γελάμε κύριε εκείνα από του εξογίου, τον άδενη που έβριζε τη Νέα Δημοκρατία όταν ήταν στο Λάος. Φια έχουμε μίξει, ή ξέρει. Γεια σου. Κυριάκο Μιτσοτάκι. Θα σου πω, δεν μου κάνει πλάκα. Σε αυτό το μήνυμα θα σου μιλήσω άμεσα και ξεκάθαρα. Και ε, μίτσα πάνω σε θυμιατό πέσαμε. Θέλω να δεις το περιεχόμενο και όχι το περιτύγμα. Και δημοκρατία τη γνώμη εδώ δημοσίω είναι η ντροπή τη δεξιά. Γιατί Ελάτε κύριε! Γεια σου! Ρε, πάνω σε θυμιατό πεθαμένο γάμα. Σα παρακαλώ, Άμα με γνωρίστε, θα σου φύγουν τα ούρα. Γιατί να σε πιστέψω, και το σπίτι σου άρχισε. Μια μέρα ήρθε στο χωριό. γυναίκα και άλλοι της ρίξαν πέτρα Απ' την ασχήμια να σωθούν Έλα, θέλω παραγγελία για την Παρασκευή Θα το φωνάσω σαν τρελή ο να τα ακούσει Και από πίσω θα πέσει αμβρόσιος Τι είναι αυτό Αυτό το γεννήθηκα για να πονώ Αλλά θέλω το συγκεκριμένο σημείο εγώ Εγώ σήμερα θα πω στην εκκλησία Αυτό που θέλω να πω για αυτούς Έδωσα τη ζωή μου για το Χριστό. Ο κόσμος να, ο κόσμος να το μαθεί. Είναι ο μεγάλος μου ερωτάς. Τα βασάνα, που τραβήξα. Εγώ είμαι 60 χρόνια στο ράσο. Για σένα τα. Για σένα θα'χω τα Ένα παιδί της πάρεις ένα κόκκινο λούδι Ένα παιδί Ένα παιδί της ήδης ένα πιένα τραχωδί Ένα παιδί κι είπε, κι είπε ποτέ σου μην τους πεις Τι άσχημοι που μοιάζουν αυτοί που σε ζηχαίνονται μα στέκουν και κοιτάζουν. Κι είπε ποτέ, σου μη κοιτάς στον άλλο με στα μάτια. Γιατί καθρέφτης γίνεσαι και όλοι σε κομμάτια. πολύ που σε ακούω Και ήθελα να βάλεις μια παραγγελία για την Παρασκευή να γεννάσουμε. Τα νερά της Μαγούνας. Ποιανείς? Της Μαγούνας. Της Μαγούνας. Η Μαγούνα Δέρμα που λέμε. Τη μαγούνα Δέρμα. Έλα του, yeah. Έλα, γεια. <laughs> <laughs>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 Υπότιτλοι AUTHORWAVE πάει χαμένο τόσο νερό. Ε, καλό δεν είναι εγώ χούβα είναι που είναι πολλά έχει ε, τι να πω. Καλά μα, Καλά τώρα τα αυτά. Και, σε πειρά, Το όνομα σου πώς είναι στράτο Το νερό να Για χαρά, να βάλεις τον κορονοϊό σαλονίκιο γίνεται Άιντε Για να μην κολλήσω Κορονοϊό να τα πάντα και το σύμπαν τι φτυχώ. Και με θα τρίβουμε τα χέρια. Θα πλένω τα μαχαίρια. Έσε στο νερό. και αντί να σου στην κατίνα. Θα με έχουν καραντίνα. Ειδικό γιατρό. Άιτε, καντόνι για να μην κολλήσω, κοροναϊό, πίσω και σας έφαγα.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 Έχουν σπάσει τα νερά της μαγούλας, εγώ αυτό ναι, κρατάω Ναι, ναι, ναι Ετοιμόγενη μαγούλα Τι ετοιμόγενη βρε μαλαίκα, είσαι πάλι, ποιος, ποιος είναι Δεν σου πάνε να τα νερά με τον κουβά Λε, Τα μαζεύουμε δω στο σκάι Τόσες προτάσεις κάνουν Δεν... Δεν... Δεν θα πάει η σταγόνα νερό χαμένη, τα λέει ο Σκάι Άρε καλαίμενα Για την Παρασκευή, ναι. να μπορεί να βάλει ε, τον ψαριανό να λέει ότι κανένα δεν έχει πει τον Πρωθυπουργό Μαλάκα και μετά να βάλει εκείνο το παλικάρι που λέει ρε Μιτσοτάκι, χρ... σκατά να πιάνει Χριστούνα ε, και σε κάποια στιγμή λέει Μαλάκα, κάπω έτσι. Όλε οι, κυβέρνη... οι αντιπολιτεύσει κάτι λένε βαρύ για την κυβέρνηση. Κανένα δεν έχει πει τον Πρωθυπουργό Μαλάκα. Δηλαδή, Γεια σου ρε Μιτσοτάκι, γεια σου ρε, να μην πεθάει ποτέ, ρε φιλαράκι, ποτέ, ρε, ποτέ. Ναι και σκατά να πιάνει Χρισάφ να γίνεται, ρε Μαλάκα. Ρε δεν τρέπεσε λέω εγώ, δεν τρέπεσε Ότι θες όλα δεξιά να σου ήρθουν Ρε μαλάκανε Κανένας δεν έχει πει τον πρωθυπουργό μαλάκα Μια μέρα ήρθε στο χωριό Άγγελος πληγωμένος Τον φέρανε σε ένα κλουβί Και έκοβε εισιτήριο Ο κόσμος αγριεμένος την ομορφιά του για Θα αρχίσει για την εκπομπή και θα ήθελα να κάνει μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Να βάλει λόγω στη μη σε οξυγόνο το τελευταίο 16 μπαρο που λέει Αφανά στο ελεύθερο πνεύμα. Που λέει Από μεγάλου αστάβητα τη αλάνα. Από εκεί και να το βάλει το παίζει. Καλή συνέχεια. Μεγάλου αστάβητα τη αλάνα. Κι δα το δάκρυ τη παπαρούνα να γίνεται δάκρυ τη μάνα. Είδα τα μυστικά που σου κρατάει η κοινωνία. Ανήλικα παιδιά να πίνουν τροχιά στην πλατεία. Μια γα Μα την παπρίδα μια Μα την πεδία μια άψογη οικογένεια με Τέλεια θρησκεία, κάτι δεν πήγε καλά στη γαμάτισα σου τοπία. Και των γαμάτων τα παιδιά λένε έτσι, λένε: Λένε πω όσα λέμε, αδερφέ μου δεν λέγονται. Πω είναι λογικό να μένω και να ανέχομαι. Γι' αυτό που είμαι, μου πάντα πρέπει να ντρέπομαι. Πω είναι λογικό τα όνειρά μα να καίγονται. Μου πάνε να κλείσω τα μάτια μου και το στόμα μου. Να γίνει μαύρο το αγαπημένο χρώμα μου. Μου πάνε πώ να μιλάω και πώ να δίνομαι. Του τσιμπαλάτε κουφάλε, με ράπα μείνομαι. Με. Από βουλά τα φώτα στο πιο σκοτεινό μου ήχο. Για να νιώσει το πετσί σου το κάθε μου στίχο. Έλα, το Σάββατο θέλω μια παραγγελία Το Σάββατο περίμενε παραγγελίσεις <sharp <sharp> Το Σάββατο την παρασκευή, <laughs> ρε à. Θα μου βάζει θα μου βάλεις κατάρρος του, του αυτινού, πως το λένε, του Λεβέντη, θα βάλεις ένα και τι γελάτε, κύριε, από τον πόνο μου έκλασσα, θα βάλεις και κάτι από μέσα από τα, τα νερά της μου αγούλας και κανόνισε τα όλα από τη μάνα του Κώστα και βάλτα τα όλα μαζί με την κατάρρος του Λεβέντη. Πρώτη φορά ζητώ από το Θεό να με ακούσει. Άκου τι λέει, άκου τι λέει. Να πεθάνουν οι προδότε! Έκλασα από τον πόνο Όλη η Μούργα. Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε. Όλη η Μούργα στην δεξιά και στο πάσιο. Η Μούργα. Τα καθιζήματα Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Ο, ο Θεό να στείλει καρκίνο στο Μητσοτάκι και όλα του τα σόγια. Ποιο έκλεβε το λαό. Αυτό. 1-0 Ποιο έκλεβε την ταμπακέρα. Αυτός 2-0 Αλητία. Έσχο. Έσχο. Να πάνε στο διάλογο όλοι. Εδώ γελάνε. Γιατί γελάτε κυρία μου. Συγκρατηθείτε. Το όνομά πώ είναι. <κυρίου> Μητσοτάκης. Φασισμός! Προδοσία! Αρκουδέηδες! Ένα παιδί σαν ωραίο Ένα παιδί να ένα Ένα παιδί του θα μου κάνει μια αφιερωσούλα για την Παρασκευή, αν θα βάλει στο Μποκδανοειδέ να πει δύο-τρει παπάντζε και μετά θα βάλει στο γαρδέλι από την ταινία Βασικά Καλησπέρα σα να λέει Αυτό το μικρόφωνο δεν το πιάσει στα χέρια σου. Με, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατία στο τιμόνι τη χώρα, θέλω να σα πω ότι είμαι πραγματικά αισιόδοξο. Πιστεύω ότι η κρίση του κορονοϊού θα είναι η αρχή τη μεγάλη μα εθνική ανάκαμψη που θα κρατήσει χρόνια, θα καταργήσει διαχωριστικέ και επιτέλους θα μας δώσει ξανά τη θέση που αξίζει η πατρίδα στο φως. Άλλη φορά αυτό το μικρόφωνο δεν το ξαναπιάνει στα χέρια σου. Με κα***μάτε! <Τι> είπε αν θέλει να ζωτήσεις από την ομορφιά σου Πάρε τσεκούρι και σπαφή Και σε τα φτερά σου για τον Αλκίνο, που γνωρώ αν... φοβερό τραγουδιστή και καλλιτέχνη, αν μπορεί να βάλεις τον Καθρέφτη. γερός, καλή δύναμη. <Τι> Μια παραγγελία για την Παρασκευή, θα μπορούσα. Ένα τραγούδι. Για yeah, πες Το Βενσερέμο στην εκτέλεση του Άσιμου. Τη μνήμη του φίλου και συντρόφου μα του Γιάννη που χάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Φανατικό ο Κροατή σα για πολλά χρόνια. Ο οποίο παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, ήταν πάντα μαχητικό και κρατούσε ψηλά τη σημαία του αγώνα μέχρι το τέλο. Και δεν έλειπε ποτέ από καμιά διαδικασία και από καμιά κινητοποίηση με μα την αγάπη. Χαίρετισμό από Λονδίνο, γεια. Σου ξαναδίνω το είναι μου τώρα. Θωρακίσαμε καιρά. Με μια σκληρή παγιαρή τριφεράδα σε πλησιάζω. Μωρέ, μ' αυταπάτε πια Ξέρουμε πω είναι ψέμα. Μα γίνουμε. Τα δυο μα έναν δες θα φτιάχνουμε στιχάκια. Να περπατάν σαν καγουράκια. Πλάγια κι άκουγα τα χάρια. Φω ψάχνω μέσα στα σκοτάδια. Μένα μου πήγω, θα σε ξαναβρω. Στο μαγκανό πήγα τις τη σου φαρμό. Δεν All right. <laughs>